Το πάγωμα κρατήσεων είναι 100% αληθές, εδώ και 10 μέρες περίπου. Εδώ παίρνουμε ελάχιστες ε, κρατήσεις. Οι κυρώσεις είναι πολύ λίγες, διότι εμείς στη Ρόδο, τα ξενοδοχεία, το 90% των κρατήσεων yeah. είναι μέσω των tour operators. Yeah. Και επειδή στους tour operators εάν κάνουν τα λεφτά τους, μέχρι στιγμής δεν ακυρώνουν στα ξενοδοχεία οι πελάτες που έχουν κλείσει tour operators, Κάποιοι μεμονωμένοι που έκλεισαμε μονομένα, σε ναι, μονομένες περιπτώσεις, αυτοί ακυρώνουν. Ναι. Αλλά ο ρυθμός των κρατήσεων είναι τόσο πεσμένος που με τον ρυθμό που πάει ήδη, δηλαδή το δεκαήμερο αυτό, πιστεύω ότι ξεκίνησε να είμαστε με αρνητικό σημείο ο αριθμός των αφήξεων στο νησί της Ρόδου, από εκεί που ήμασταν λίγο πιο πάνω Μ. και δεν ότι θα κρατηθεί ή έστω στα Περσινά. Τώρα πια ξεκίνησε να είναι αρνητικό το σημείο ο αριθμός των πωλήσεων κρατήσεων και βέβαια η αβεβαιότητα η μεγάλη με τα αεροπλάνα αφού α, ακυρώνονται συνέχεια πτήσεις. Η Λουφτχάνσα καθήλωσε 150 από τα 750 αεροπλάνα που είχε. Η Αλιτάλια σταμάτησε να πετά από το Μιλάνο και σιγά σιγά όλε οι αεροπορικές εταιρείε μειώνουν πτήσεις τους Σήμερα θα γνωρίζουμε τι θα γίνει με το Ισραήλ, διότι και εκεί φαίνεται να υπάρχει σοβαρότατο πρόβλημα. Μου λέγατε Ισραήμι... λίγο πριν ότι 100.000 τέθηκαν σε καραντίνα. Μπαίνουν σε καραντίνα στο Ισραήλ. Εν τω μεταξύ το Ισραήλ θα κινούσε πολύ δυναμικά τον τουρισμό της Ρόδου, διότι είναι το δικό τους Πάσχα α, αρχές Απριλίου, όπως και το καθολικό Πάσχα και τώρα φοβόμαστε τι θα γίνει, πιστεύω σήμερα αύριο να ξεκαθαρίσει η κατάσταση.